Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στο ράδιο άρτα 101,5 FM και στέρεο. Καλώ ήρθατε λοιπόν να κουντουλήσουμε στον τοίχο και σήμερα ο Γιάννης Λαζάρου. Είμαι 2681 4.060. 2 4060 Ευχαριστώ Ευχαριστώ Ευχαριστώ Εντάξει ρε παιδί μου Τι έγινε τώρα Ένα-δύο Ένα-δύο Τεστ Τεστ Ουσκι ουίσκι. Τώρα ακούγομαι Λιμόν που λες. Καλή σωμέρα, μου εδώ στα Από το ράδιο Άρτα καλώ ήρθατε όπως είπαμε Να επαναλάβω 2681 4060 2681 4060 Είναι το τηλέφωνο μας για να μας κάνετε Τις ωραίες παρατηρήσεις Να μας πείτε τα νέα σας Να σπρώξουμε την ώρα Κυρία μου και κυριέ μου Καλημέρα στους φίλους στην Κουζάνη Γεια σου ρε Κώστα Καλά ρε, Εκεί στην Κουζάνη ρε Τι, τι γίνεται ρε στην Κοζάνη ρε Κώστα Λοιπόν καλημέρα στους φίλους στην Κοζάνη μέσω του ραδιοφώνου ΑΕΤΟΣ καλημέρα στου... στην Εορδεα, καλημέρα στη... Στη... στα Σέρβια καλημέρα στην Πτολεμαΐδα καλημέρα στην ΕΜΕΑ γεια σας εκεί στην ΕΜΕΑ καλημέρα στην Κύπρο μέσω του ραδιοφώνου Άρτεφεμ του Νίκου του Αμάραντου καλημέρα σε τους φίλους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μέσω γερού Ιντερνεδίου Άσε κόστα θα σου πω παρακάτω τι έπαθα με την Κουζάνη χτες προχτές Λοιπόν ε, που λες ελληνοπητέ μου Άσε ρε, εσύ μοναχοφαγά να βούμε Άσε και λίγη ευτυχία για τον άλλον ε, ρε Άσε ρε, λίγη ευτυχία ρε Ορμήξατε να φάτε την ευτυχία Μοναχοφαγάδες να βούμε Φίστε και λίγο success story για τον άλλον Το, το διπλανό σα ρε πέντε. Έλα ρε μεγάλε έχουμε από σήμερα εφαρμογή γίνε και εσύ Με δόσεις μπορείς Όλοι έχουμε από σήμερα να κάνουμε αιτήσει να σέρε την ευτυχία και για το διπλανό σου ρε. Για τις 100 δόσεις μεγάλε Ξεκινάει το ρε. Ξεκινάνε οι 100 δόσεις Ξεκινάνε οι 100 δόσεις Από σήμερα λοιπόν όπου οι οφιλέτες Εσείς οι κακούργοι οφιλέτες των ταμείων θα υποβάλετε αίτηση Θα δούμε την αίτηση Και άμα γουστάρουμε Την εγκρίνουμε Άμα δεν γουστάρουμε Στέλνουμε τα παιδιά και ποιος σα είδε Έχουμε στείλει εγκύκλιο Και θα την αναρτήσουμε Και την έχουμε αναρτήσει και στη Διάβγεια Στη Διάβγεια όλα τα άλλα που είναι αναρτημένα Βέβαια για τις μασαμπούκες Των δικών τους παιδιών δε, Δεν τα βλέπει κανένας <χω> Κανένα δεν δίνει σημασία Τέλος πάντων Πάντως μεγάλε σου έχουμε και ποσοστό έκπτωσης Σου έχουμε και ποσοστό νομίμων προσαυξήσεων Σου έχουμε και... Από όλα σου έχουμε Από όλα σε έχουμε Κτσόν Σε έχουμε... πώ θα στο πω δηλαδή ρο Σε έχουμε λουλούδι Μην κα... έχουμε λουλούδι νε. Έχουμε λουλούδι λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου Παρ' όλα αυτά Ορίστε παρακαλώ Έλα Δώσεις ρε Σου χωδώσεις ρε Σου χωδώσεις Σου είναι ο Θεοχός Σου χωδώσεις ρε Έλα Πας για αίτηση Τι να σου κάνει η βαζελίνη ρε βαγάλι Εδώ έχουμε πάθει ξεχύλωμα προκτούτη Να την κάνουμε Τι να σου κάνει Τι Μου λέγει ένας Περπατημένο άνθρωπος, δουλεμένος άνθρωπος στη ζωή <Κι> Μου λέει Ετούτο εδώ μου λέει το θέμα τώρα Που <Κι> περ... Περνάμενα από μένα <Κι> είναι, είναι εντάξει αποκλειστικά θέμα χρημάτων <Κι> Είδες κανέναν μου λέει σε, ολ... ακ... σε όλες τις εποχές Να βγάζει χρήματα μέσω της εργασίας Για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του <Κι> ε, Τα χρήματα βγαίνουν. Δηλαδή, όχι βγαίνουν, τα, τα πολλά χρήματα από δια τη αρπαγή. Οπότε λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να τα αποκριθούμε εμεί, επειδή μα ζητάνε πολλά χρήματα, από πού να τα βγάλουμε. Από ποια μέσω τη εργασία και άντε, να τα βγάλουμε μέσω τη εργασία. ποια εργασία. Για να τα αποκριθούμε, ποια εργασία. Α πάρουμε έναν. Πού έχει εργασία, αννοείται εργασία, να δημόσει υπάλληλο. Βγαίνει να πληρώσει όλα αυτά τα, τα, τα, όλα αυτά που εχει εργασια Αν αννοειται εργασια να δημόσιο υπαλληλο βγαινει να πληρωσει ολα αυτα που ζητανε Αφήνουμε τώρα τον άλλον ένα ανέρμο ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ. Λέμε τώρα ένα μέσο ποσό 500, 600, 700 ευρώ στο ΤΕΒΕ. Αν αναλογιστεί κάποιος από αυτά τα, τα άργα άεργα τυπάκια, λοιπόν πώς να κερδίσει ο άλλος 500, δηλαδή για να τα πληρώσει, πρέπει να τα κερδίσει από κάποια εργασία. Αυτά τα 500, 600, 700 ευρώ μόνο στο ΤΕΒΕ. Άστα τα άλλα. Δεν πρέπει δηλαδή να τα κερδίσει Τι πρέπει να τα κάνει Να σκοτώσει για να τα πάρει να κλέψει Τι πρέπει να κάνει ακριβώς Παρακαλώ Παρακαλώ έτσι, σωστά, και Τίποτα, και σωστά, σωστά. Yeah. Yeah. Η απορία του ανθρώπου Είναι λογική Αλλά με τη λογική μεγάλη είσαι, Ξέρεις, για φούντο Μας καλούνε, λέει Να πληρώσουμε Του 2-10 φόρους και μετά Για ποιο πράγμα μας καλούνε Τι κάναμε δηλαδή Τι μας έδωσαν Για να τους πληρώσουμε φόρους Μα καλούν να πληρώσουμε φόρου για, για, για το τίποτα, γιατί έτσι του γουστάρει. Βαφτίσαν νόμιμο το έτσι του γουστάρει και σέρνουν κόσμο αυτή τη στιγμή να πληρώσει. Και του κάνουν εδώ. Και σε ρωτάω τώρα εγώ, εσένα, λογικέ μου τηλεακροατή, ο παδό του Σαμαρά δεν τα βλέπει αυτά. Ο παδό του Κουρέλα δεν τα βλέπει αυτά. Λέω ο παδό του Κουρέλα γιατί ο Κουρέλα συμμετείχε σε όλη αυτή την κατάσταση. Ο παδό του Καρατζαφέρη. Ο παδό του Πασόκου δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Αυτή την κοινή, την απλή λογική που είπες. Ποιου φόρου και για ποιο λόγο να πληρώσεις φόρου, Ποιους φόρος; Τι είναι φόρος. Σε ένα κράτος μπαίνουν φόροι για τους γνωστούς λόγους. Για να λειτουργήσει το κράτος, να έχει την εθνική του αξιοπρέπεια, να έχει δρόμους, να έχει υγεία, να έχει παιδεία. Να, να, να. Εδώ τι πήρε από όλα αυτά ρε μεγάλε. Άς τα προηγούμενα χρόνια. Από το 210 και μετά Τι πήρες εκτός από ξεφτίλα, απεριφρόνηση και δυστυχία Τι σε καλούνε και τι πανηγυρίζουν Σήμερα να πληρώσεις 100 φόρους Και νιώθεις υπερήφανος ο παδέ Τον Σαμαρό Βενιζελοκουρέλιδον και, και, και, και όλων αυτών Τι ακριβώς Εσύ της πατριωτικής διξιούς Εσύ ο παχιόκους Εσύ ο εσύ, Βέβαια ξέχασα εντάξει Έρχεται η αλλαγή στον πλανήτη Εντάξει αυτό το ξέχασα Τι ξεχνάω κι εγώ ρε παιδί μου Τι ξεχνάω ταλέπορος Βέβαια Μέσα σε όλη την ευτυχία που δεν αφήνεις Ρε να φάει και κανένας έχει και τα φιντικά, την Τρόικα, η οποία απορρίπτει τι ελληνικέ προτάσει και μας απειλεί πάλι. Ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με αυτά που ζητάνε οι δανειστέ, η Ελλάδα θα πρέπει να γυρίσει πίσω. Προσέξτε να στάξει τα 11,5 δι που είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα και δεν θα πάρει λέει, τη δόση των 2 δισ, Αρχίσαμε πάλι τα γνωστά. Και κατά τα άλλα, είμαστε πολύ περήφανο λαό, ρε. Ρε, ένα λαό δηλαδή που η περηφάνεια του τρέχει από τα παντζάκια, ρε η αξιοπρέπεια, Δεν χωράει άλλη αξιοπρέπεια εκεί σε μας κατάντησαν οι Σαμεροβανίζελο, Καραμάνλδο, Κουρέλοβεν τέτοινα εκεί τώρα κοίταξες ένα μεγάλο παδέ της, νου, της δημοκρατίας δεν σε κατάντησαν εκεί και μπορεί να νιώθεις και υπερήφανο που ο Στήλιος έκανε αυτά που έκανε αλλά τόσο μυαλό κουβαλά. τι να κάνουμε τώρα η πλειοψηφία σας τόσο μυαλό κουβαλάει παρακαλώ Έλα ρε φούρνα τι κάνεις Πολου Ναι Ναι Ναι, ε, με πονάει, αλλά μ' Μπράβο. Σωστός. Ναι. Ναι. Έτσι, σωστό. Έγινε. Ναι. Έγινε. ela e da Milu ela. Idamilu, ela, meu dentaço. Ela. Amor, δεν έκανε κάτι, έφαγε 80 εκατομμύρια ευρώ αυτό έκανε, έλα προχώρα, yeah, έλα έλα, ναι έλα, έλα τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε ρε φούρναρι πούμε θα σου καεί το φούρνο ρε φούρναρι να πούμε έχεις δίκιο, πονάς, πονάει αλλά μ' αρέσει, εκεί καταντήσαμε διότι μεγάλε, σε απειλεί πάλι αυτή, εσύ που ο ανεξάρτητος Έλληνα, ο υπερήφανος Έλληνα από το 5 χρόνια, 6 χρόνια τώρα σε ξεσκίζουν Κάτι ταιζεμπλούμηδες, κάτι γερμανοτσολιάδες Κάτι γερμανορουφιάνοι, κάτι τροϊκε. Τώρα, σήμερα ρε ανεξάρτητε, ε, περήφανε δεξιούλι δεξιούλι ρε Δεξιούλη, έλα ρε Εθνική πατριώτη, πατριώτη, όχι το πατριώτη Λοιπόν, σε πάλι σε φτύνει Δε σε φτύνει ρε μεγάλε, σε χέζεις τα μούτρα η Τρόικα, να στο το πω έτσι και το πάρεις μυρουδιά, Απειλώντα σε και μη χαίρεσαι, μη τρέχει σήμερα σε φορίες, διότι ζητάει από την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νόμο για τις 100 δόσεις και για τα κόκκινα δάνεια που τσαμπούναγε ο νέος πολέμαρχος Δένδυας μέχρι προχθές. Λοιπόν... Και ανεβάζει το δημοσιονομικό κενό σου στα 2,5 για το 2015 Απειλώντας σε πάλι εθνικά υπερήφανε Έλληνα για να πάρουν νέα μέτρα Αυτά γίνονται τη στιγμή που παλαμακίζεις τους αμαροβενιζελοκουρέλιδες Και σήμερα, άσε με σήμερα, έχω και την αγωνία μου Θα συναντηθεί ο Αλέξης με τη Γιάννα Θα πούνε η Γιάννα την Αγγελοπούλου Ο Αλέξης ο Αλέξης, ο Τσεγκυβάρας! Ο Τσεχαμάρας, ο Αλέξης! Ρημό, μεγάλε, τώρα! Από πού κι Σπούρ, δηλαδή! Άσ' την ευτυχία, ρε, μου! τις έχεις ξεχυλώσει τη... Τι... Την κοιλώτα, να μπω. Τι σου κάνω, ευτυχία μου! Μου ξεχείλωσες την κοιλώτα, Ελληνά μου! Κατάλαβες, μεγάλε! Αυτά που μιλάμε τώρα, συμβαίνουνε τό, τό, τό, τό, τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα, λοιπόν, χώρια τα άλλα που σου ετοιμάζουν. θα έχουμε καινούρια μνημόνια με την, με την ονομασία πιστοτική γραμμή με ενισχυμένες προϋποθέσεις, κατάλαβες, με το όνομα Σύμφωνο που θα υπογραφεί μεταξύ της ε, υποτιθέμενης Ελλάδας και της αγαπημένης σου, της λατρεμένης σου, τι συμμάχους σου, Ενωμένης Ευρώπης, Ευρωπαϊστή μου Είσαι <εστίλυντα> Ευρωπαϊστής η χέρα <εστίλυντα> της Νέας Δημοκρατίας σου Φιδί μου, γυάλα <εστίλυντα> ρε, γυάλα <εστίλυντα> Ιάδιουξαν του παιδί μας ρε, Γιώργου ρε λέμε δεν είναι του Γιώργου ρε Του κεφάλι Γιώργου, του το πυργείο ρε Δεξιούλ Η ζωή του 70 χρόνια <εστίλυντα> Σου άργασαν το τομάρι και τους έχεις εκεί και τους προσκυνάς ακόμα. <Ρε> Όλα αυτά τα, τα κουτορνίθια. Οπαδούς και αρχηγούς. <Ρε> Μη διεξιώζει εγώ τη πατριωτικής διεξιωγιάς. <Ρε> Φαντάσου ότι ο καλύτερος από αυτούς, εκτός από τα κτήματα που ζήτησε όταν κατέσφαξε κόσμο, ήθελε να τον δίσουν και με αυτοκρατορικές στολές να κουνάει το... Το τέτοιο μπροστά στην πάντα ξέρετε που κουνάνε το τέτοιο Α Από κει ξεκινάνε τα μεγάλα μυαλά μεγάλε Και καταντάνε τους τήλιους Και στους αμαράδες Κατάλαβες Α μη διαμαρτύρεσαι μετά Και μη βογκάς Τραβα και... και κάτσε στην ουρά λοιπόν Κάτσε γιατί Ξέρεις τι έρχεται Δεν ξέρεις τι έρχεται Περίμενε με τα μνημόνια αναέτως με όλα αυτά που ζητάει η Τρόικα Φαντάζεσαι τώρα να σου πετάξει Ρε σκιάξου ρε μάπα Δυόμισι δις ευρώ ρε, θα σου πετάξω δημοσιονομικό κενό ρε μπαρμπαμίτσιο Δυόμισι θα σε σκίσω ρε Πώς είπες Θα διαπραγματευτεί ο Αλέξης Ναι, ναι. ναι. Εντάξει Προσέξτε τώρα, ούτε καμία σημασία δεν δίνεται βέβαια σε αυτά που λένε, αλλά πέρα από το σε αυτά που κάνουν οι αρχηγοί σας, οι συμπλαγωνιστές σας, παραπόλατε, ναι. προσέξτε. Για να πάρει νο, την νομιμοποίηση τη κυβέρνηση για όσα έρχονται με τους νέους δανειστές και τα νέα μέτρα που θα έρθουν, ακούστε, ακούσατε, ακούσατε. Αναμένετε να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή ένα νέο μεσοπρόθεσμο πριν από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας γιατί φοβούνται τα χειρότερα, καταλαβαίνεις και πριν από τη σύναψη συμφωνίας με τους νέους δανειστές νέο μεσοπρόθεσμο, λέγε με μνημόνιο λοιπόν, κατάλαβες και θα αρχίσουν πάλι τα γνωστά οι σωτήρες, οι βουλήφτες. δεν το ψηφίζω εγώ ρε. δεν το ψηφίζω ρε, ρε χαμούρε. Και μόλις φτάσει η ώρα να σε όλα Κατάλαβες Θα δούμε λοιπόν πόσο πιο βαθιά Στα σκατά θα μας χώσουν Γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο Αυτοί που σας παρουσιάζουνε Οι αντάρτες στις τηλεοράσει. Θα το ψηφίσουν και αυτό Παρακαλώ Ορίστε. Πρέλογη και Έλληνα. Πρέλογη και Έλληνα. Τι ζητάς τώρα να τα σκεφτεί πια αυτά. Πολύ σωστά παρατηρεί ο άνθρωπο ότι σήμερα μου, μου, με φωνάζουν να υπογράψω για τι 100 Τι υπογράφω. Αν αυτοί αύριο ψηφίσουν με τα καινούργια μεσοπρόθεσμα ότι στη, μέσα στι 100 είναι και το κεφάλι μου, όπω το ακούς Τι θα κάνω εγώ. Έχω βάλει ήδη την υπογραφή μου. Τι να σου πω ρε μεγάλε, όπω είπε και εκείνο ο δουλεμμένο ο, ο άνθρωπο. Τα πουλά λεπτά, Γιάννη, δεν βγαίνουν με τη δουλειά, αρπάζονται. Κατάλαβες? Mm. Τι να σου πω τώρα, τι να σου απαντήσω, μπορείς παιδί. Έλα. <σ brasile���> <σ chime> ναι. <σχελίου> Άμα γένουμε χαλιφάτο. Α, θα σου πω Θα σου πω θα σου πω Θα σου πω. Θα σου πω κάτι Δεν νομίζω ότι στη διάρκεια των χιλίων χρόνων σκλαβιάς Πληρώσαμε τόσα Και εξεφθυλιστήκαμε τόσο Όσο τα τελευταία 5-6 χρόνια Συγγνώμη που το λέω Αλλά τσαξ το ιστορικά και θα με δικαιώσεις Κατάλαβες Έτσι Έγινε να σε καλά Ρωτά ένας με μαύρο χιούμορ μαύρο φίλος τηλεκροαντής Άμα γέννουμε εδώ να πούμε μουσουλμάνοι, Τουρκία, χαλιφάτο, τα χρέη Κοίταξε η υποψία μου είναι ότι ό,τι και να γίνουμε εμείς Είμαστε τέτοιο κοπάδι που θα το γδάρουνε μέχρι και κεραίας Κατάλαβες Μετά όλο αυτό που σου, που σου είπα Εντάξει, 600-700 χρόνια ο Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Ξέχνα τα 400 τώρα Αυτά είναι μύθοι έτσι Λοιπόν Δεν νομίζω να, προ, να, προσβ, να έχουν προσβάλει Οι Τούρκοι τόσο αυτό το λαό Όσο τον πρόσβαλαν οι, οι, οι, οι ηγέτες του Ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια Παρακαλώ Έλα παιδί μου να πούμε σε να πούμε Όλα καλά Όχι δεν είπα ακόμη Το φιλάω να δώσω το <laughs> Έτσι σωστά Όλα καλά έτσι Έγινε ρε, παλικάρι Έλα καλημέρα Λοιπόν που λες, Έτσι που λες, φίλε Δεν νομίζω Όσο εξευτελίζουν Αυτό το λαό Πάνω απ' όλα και τους οπαδού τους έτσι Δεν νομίζω να τους εξεφτελίσε κανένα κατακτητής Δεν νομίζω Ρε εσύ φτάσαμε δηλαδή, ο, Ακόμα και ο Κοτσαμπάσης είπαμε προχτές λέγαμε παλιότερα σου δίνει ένα κομμάτι ψωμί ποσοστό από τη σωδιά σου είχε να καλύβει να κοιμάσαι για να εργάζεσαι από ήλιο σε ήλιο έτσι δεν είναι εδώ τώρα πρόσεξε ο Λοβέρδος λέει στους δασκάλους και στους καθηγητάδες ελάτε λέει να δουλέψετε τζάπα και θα σας δώσω μόρια για μια μελλοντική πρόσληψη στο δημόσιο και το ερώτημα είναι ρωτάμε τώρα δεν είναι κοτσαμπάσεις ο... Ο Ολοβέρδος είναι κάτι άλλο Δεν βρίσκω χαρακτηρισμό Και τον ρωτάμε Πώς ο άνεργος αυτή τη στιγμή Καθηγητής, δάσκαλος Πώς θα τρώει, πώς θα κοιμάται, πώς θα πλένεται Πώς θα έρχεται Στη τσάπα εργασία που του προσφέρει. Πώς, μήπως σου έχει περάσει από το μυαλό αυτό είναι, δεν, υ, δεν υπάρχουν Δηλαδή καμιά φορά συγκρίνουμε εποχές Και καταστάσεις Και λέμε να ζει για τους αυτούς τους γερμανοτσολιάδες Και λέμε ε, έτσι κι αλλιώ Δε, δεν υπάρχει, δεν βρίσκουμε ονομασίες και δεν συγκρίνονται καταστάσεις με αυτό που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία 5-6 χρόνια και έχεις παλαμακιστές αυτή τη στιγμή να παλαμακίζουν το κάθε σούργελο που κυκλοφοράει και να το ψηφίζουν κιόλας παρακαλώ mm. Έτσι, σωστά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Έτσι, σωστά Έλα, για, γεια Έλα, πάμε, έλα, για. Φίλε μου, αγαπημένε Αυτοί καταργήσανε και, τα, και το τέλος των παραμυθιών Το περάσαμε εμείς καλά Και αυτή καλύτερα Πώς το λέω Το καταργήσανε αν βάλεις τη θέση του εμείς ξεσκισμένους κυριολεκτικά Έλληνες 5-6 χρόνια τώρα μιλάμε ότι ο θά, η μυρωδιά του θανάτου η μυρωδιά του θανάτου και ειδικά αυτού του θανάτου τους, της, των σκοτωμένων ψυχών για την αξιοπρέπεια στα λεφτά ρε τους μας σκοτώσαν την αξιοπρέπεια ρε ρε δεξιούλη πατριώτη εθνικούλη καταλαβαίνει, και τι να σα λέω ρε παιδιά, το τι έχουν δει τα μάτια μου τις τελευταίες μέρες για την αποπομπή του πολιτικού ύψου στήλιου, αφού πήρα φόρα δηλαδή και δεν έβρισκα τείχο. Αν έβρισκα τείχο θα τον είχα κάνει με το κεφάλι συντρίμνια. Συντρίμνια σου λέω. Βέβαια υπολόγιζα να είναι αυτό τώρα πενεντάρι, ξεντάρι, γιατί πρέπει να ήταν πάνω από 50 ευρώ. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω έτσι Τέλος πάντων Στιάξου λοιπόν τώρα Γιατί θα σε Μην σου πετάξουν νέο δημοσιονομικό έλλειμμα Και σου ετοιμάζουν όπως είπαμε και νέο μεσοπρόθεσμο Αρακαλώ Έλα Βέβαια Ναι, Και ξέρεις, ξέρεις ποια είναι η πλάκα oh. ναι, ναι, ναι, ναι ναι ναι Σωστά να βάλω Να, να το πάρω να το χορέψουμε Έτσι σωστό, Έλα Να σε φίλε μου καλά Του είδα μου λέει έναν έναν μπροστά μου Η υπόθεση στήλιου Τι είναι ο στήλιος ρε παιδιά Του είδα έναν έναν μπροστά μου Λέει ο άνθρωπος εδώ πέρα Είναι για γέλια Παγάτατα μου λέει μίλα αραβικά Θα καταλάβω τι <laughs> να <laughs> <laughs> <laughs> Ε, Ε, τους μπροστά σου Τους δεν ε, μπράβο. Πρόσεξε για το στήλιο μεγάλε Λες και Καταλαβες Πρόσεξε όμως ποια είναι η ιστορία Όλα αυτά τα το έτσι ή, αυτοί, ή μάλλον λάθος το έβαλα Όλοι αυτοί οι πανέξυπνοι Της πατριωτικής δεξιάς Που ψηφίσαν στήλιο Στήλιους, για να μην λέμε στήλιο δεν είναι ένας ο στήλιο. δεν στεναχωρέθηκαν με την αποπομπή στήλιου στεναχωρέθηκαν που δεν τον στήριξε ο, ο Σαμαράς επειδή ξέσκησε την κουμονίστρια ναι το είδαμε τα μάτια μου το άκουσα με τα αυτιά μου σου λέω καταλαβαίνεις κάποιοι μιλάνε στην Ελλάδα ότι τελείωσε ο εμφύλιο στην Ελλάδα αγαπημένη μου ελληνογαρδούβα 70 χρόνια τώρα εξελίσσονται εκατοντάδες εμφύλοι όχι ένας εμφύλιο σαν εκείνον είμαστε εσείς από εδώ και εμείς από εκεί εκατοντάδες χιλιάδες εμφύλοι εξελίσσονται κάτσε και σκέψου το λίγο και θα με δικαιώσεις κατάλαβες το μυαλό τώρα του πατριωτούλι εδώ στην Άρτα έφτασε εκεί άκου που στο λέω κοζανίτη Παρακαλώ Μπορείστε Έλα ρε μπισκοτά Έλα Έλα <χω> ναι. Α, Μπράβο σωστά, σωστά σωστά, Έτσι όπως το λες να με τον μπισκοτάκι Πρέπει να είσαι με κάποιον μεγάλο Αν δεν είσαι με κανέναν και είσαι μόνο Με την αξιοπρέπεια Λοιπόν Είσαι η χτρά σου, άχιστε τι άλλα πουδάρια. Του παιδί μας ρε, πάντια διούξεναν το παιδί μας. Λοιπόν, άκου τώρα μεγάλε για να σου αποδείξω τι είναι οι σωτήρες. Παρακαλώ. Σωστά. Έτσι. Δόξα το Θεό μου λέει ένα τηλεακροατής Που δεν τέλειωσαν οι εμφύλοι στην Ελλάδα Γιατί εμείς δεν είμαστε Γερμανοί να ρίξουμε τα τείχη Θα υψώσουμε κι άλλα τείχη Ρε παιδιά είναι δυνατόν Έφτασαν στο σημείο Να καταχειριάζουν πως το λένε το Σαμαρά Γιατί έδειξε του παιδί Που τα είπε μια χαρά στην κομμονίστρια Αυτά τα μυαλά είναι μεγάλε κουμαντάρων τη ζωή σου Αυτά τα μυαλά Πώ δεν θα αποδεχθούν και την εξευτελισμένη εθνική αξιοπρέπεια, πώ δεν θα δεχτούν όλα αυτά. Και για να σου αποδείξω ότι είναι σωτήρες να το να το μεταφέρω το θέμα σε μια άλλη πόλη. Μου στέλνει ένα mail ένα φίλο από την Κοζάνη, Όχι Κώστα, εσύ δεν μου στείλε mail, γι' αυτό θα τιμωρηθεί. Λέω για τον Κώστα το ράδιο αετό. Ένα διαδικτυακό φίλο από την Κοζάνη μου στέλνει ένα mail και μου λέει: Κοίτα εδώ τι γίνεται, ρε Μεγάλε. Τι γίνεται, ρε, κοιτάω να πούμε. Πήρε ένα άρθρο μου. Ένα ονόματι Γεωργιάδη στην Κοζάνη, προσέξτε τώρα. Α, γιατί α, λέω το όνομά του, είναι, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγος ήταν υποψήφιο δήμαρχος πήρε ένα άρθρο μου και το στείλε στις εφημερίδε τη Κοζάνης Και οι εφημερίδε τη Κοζάνη Του αναδημοσίευσαν φυσικά. Ό, γιατί έχουμε και εδώ στην Άρτα αρθρογράφου, όσου θέλει, μεγάλε. Όσου θέλει. Λοιπόν, το αναδημοσίευσε. Έχει τώρα του, λέω, αυτά συμβαίνουν με του ανεγκέφαλου του. Όχι, ρε ναι, μου λέει. Αυτό εδώ μαστάζει και μαστάζει και είναι γεωργιάτης να πούμε και ο λαός ναι, αυτό και ο λαός αυτό όχι ρε μου λέει και τι θες να κάνουμε τώρα στέλνω ένα mail εκεί στους διευθυντές των εφημερίδων τράβαναν τα βυζιά τους τον περιμένω μου λέει ο άλλος να μου στείλει γιατί μου στέλνει άρθρα συνήθως να τι να κάνουμε να αυτοί είναι οι σωτήρες μεγάλε με ξένο κόλο που στη κάτσε καταλάβες Κάτσερα, μεγάλε που πας ρε καραγκιόζει που πας ρε, να από με λοιπόν, Αυτά έγιναν το Σαββατοκύριακο, θέλω να σου πω στην Κουζάνη Λοιπόν, <laughs> παρακαλώ Άλλη, <laughs> είναι, είναι βαρύ <laughs> <Έτσι>. <laughs> Σωστά Σωστά <laughs> <Depuis monofance. laughs> La <laughs> σωστά, σωστά, σωστά. Έβα, là, là. <sharpot> Λοιπόν, τόσο χαζός που λες φίλε ο Σωτήρας Ο Σωτήρας λοιπόν αντέγραψε το άρθρο σου Λέει πονεά, α, α το στείλω εγώ να πούμε Α πουλίσω μου, παιδί μου Και γαλά Και δεν καταλαβαίνει ο Βλάκς Σωτήρας Όπως όλοι αυτοί που το παίζουν σωτήρε. Νο κάτι με κάτι τέτοια Να πούμε, <sharpot> ότι το διαδίκτυο είναι από, ένα, Δεν είναι απέραντο χωριό Σε βρίσκει και, και ο Μίτσος από το Ινάνο Ραχούλα Τη μαλακία που θα κάνεις Καταλάβες Τόσο μυαλό ο Σωτήρας Γεωργιάδης από την Κοζάνη Αλέξανδρος Γεωργιάδης νομίζω Εκ Κοζάνης ορμόμενος Σωτήρας κι αυτός Ελα Έλα Καλά κάνεις! Μο καλά κάνεις! Απ, που... όχι, ρε, απ' τη στιγμή που... Όχι ρε... τη στιγμή που βάζει καρίνα, κα... ο, ο... ο... ο... ποιοσδήποτε από που το, το πήρε καλά κάνει και ο... το, το αναδημοσιεύει. Το... Πολύ καλά κάνεις! Πολύ καλά κάνεις! Όχι παιδί μου! Πολύ καλά κάνεις! φαίνεται η αναδημοσία! Όχι ρε... Δεν μοιάστε... Ρε μην μπερδεύετε τα αμπούθια σας! Έλα! Ρε φίλε, είναι άλλο η αναδημοσίευση. Το να κάνει μια. Εξάλλου τα άρθρα τα δικά μου το δηλώνω και στο, στο blog εκεί, στον τοίχο. Διαδώστε το. Δώστε το παντού. Σιγά χέστη και φοράδα τώρα. Να πούμε. Ό,τι μπαίνει στο διαδίκτυο πετιέται στη θάλασσα και το παίρνει ο καθένα. Να το διαδώσει. Αυτό είναι άλλο από το να παίρνει ένα κείμενο τη δουλειά ενό ανθρώπου και να την υπογράφει κιόλα και να πουλάς μούρι στην Κοζάνη, στην Άρτα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Πτολεμαίδα. Στον κάτω μαχαλά Αυτό λέω Με κατάλαβες Λοιπόν Τόσο μυαλό Ο σωτήρας λοιπόν. Ο άλλος του μεταξύ Από την κουζάνι. Ο... ο διαδικτυακός φίλος Τα έχει πάρει στο κανείο Ρε τον έτσι να πούμε Κρέμισε σου Λέω Αυτά με τους σωτήρες Τι να κάτσει να μιλήσεις Με τους σωτήρες μεγάλε Να είσαι όμως καλός ακροατής Γιατί ένα από του σωτήρες όπω σου είπα σήμερα, ο Αλέξη, θα συναντηθεί με τη Γιάννα την Αγγελοπούλου. Στο γραφείο του, στη βολή βέβαια. Και φυσικά ξέρει γιατί, για το συνέδριο Κλίντον που όπω λέγαμε θα γίνει στην Ελλάδα και το διοργανώνει η Γιάννα. Κατάλαβε. Η Γιάννα είχε δηλώσει για τον Τζίπρα: Βλέπω ένα νέο άνθρωπο που μιλά με τρόπο ο οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει αυτό που λέω εγώ αντισύστημα. Προσέξτε, η Γιάννα ξέρει και τι είναι το αντισύστημα. Παρακαλώ! Ε, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. ευχαριστώ Κατάλαβες μεγάλε Σα, Θα βρεθούν οι δύο αντισυστημικοί Και θα μιλήσουν για το αντισύστημα Υπό την σκέπη του Ιδρύματος Κλίντον Ο Γιάννος, όχι λάθος Η Γιάννα και ο Τσίπρας Με συγχωρείτε Λοιπόν θα σας γυρίσω λίγο πίσω τώρα Για τα καινούργια μεσοπρόθεσμα που σας ετοιμάζω Μέσα σε αυτό λοιπόν το μεσοπρόθεσμο που ετοιμάζουν το καινούριο πατριούλι μου, πατριωτούλη μου, για πατριώτη, για λαβίδι μου, για μου! Μέσα λοιπόν στο μεσοπρόθεσμο που έχουν για ψήφιση είναι και η αίτηση της Τρόικας για την δημιουργία μόνιμου. Ακού! Ακού λίγο, Μόρε! βγάλ το από το κεφάλι σου! Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μείωση συντάξεων. Να το επαναλάβω, δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μείωση των συντάξεων που θα μπει σε εφαρμογή από το 2015. Καταλαβαίνεις, το Μεσοπρόθεσμο θα ψηφιστεί, μέσα στο Μεσοπρόθεσμο θα ψηφιστεί ως νόμος η Συμφωνία Βούρτσι, Βρούτσι Τρόικας που προβλέπει την κήρυξη απεργίας με απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή, θα ψηφίζετε μεταξύ σα, εσεί θέλετε να κάνετε απεργία. Πρέπει να ψηφίζουν και, και οι μπότσκε, αν θα γίνει απεργία. Την κατάργηση πρωτοβάθμιων οργανώσεων και εργατικών κέντρων, καθώ και την επαναφορά του μέτρου τη ανταπεργία, τα λέγαμε προχθέ από την εργοδοσία. Πού μπορεί να είναι μόνο οι συνδικαλιστέ σα να σα ενημερώσουν. Πού μπορεί να είναι οι συνδικαλιστέ σας να σα ενημερώσουν. Ξεκουλώθηκα στο γέλιο να πούμε προχθέ Σάββατο. Πήγε, λέει, ο Δήμαρχο Αρτέων σε μια σύσκεψη και διαπίστωσε λέει, ότι μπορεί να πουληθεί η μικρή ΔΕΗ. Άμα. Έλα, μη μας λες τέτοια, μη μας λες τέτοια, παρακαλώ. Τώρα, ναι, αυτό περίμεναν το, να, να, το, για το εργατικό ζήτημα στην Ελλάδα ότι είναι τελειωμένο. Και το εργατικό ζήτημα στην Ελλάδα είναι τελειωμένο και το φοιτητικό ζήτημα στην Ελλάδα είναι τελειωμένο. Τόσο πολύ γίναμε. Yeah. Είναι τελειωμένη ιστορία! Πού είναι οι σας που τρέχουν πρώτοι για Είχαν και εγώ νωρί, είχαν σύσκεψη λίγο κάπου Καταλαβαίνεις Κουλούρα και, και διαπίστωσε λέει, λέει Με αυτά που μου λέτε λέει, μπορεί να πουληθεί η μικρή δεηλαδή Είναι ναι, δηλαδή, σταματάει, σταματάει το γέλιο μεγάλε, έλα, έλα. Έτσι, έτσι, έτσι. Γεια σας, σου λέω, έλα Τράβα, τράβα, τράβα, τράβα Τράβα, τράβα, έλα για. Κατάλαβες μεγάλε Αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα Αφού έχουν γκρεμεστεί τα τείχη Ξαφνικά Το δουλεύουνε μήνες οι άλλοι ξέρω χρόνια Ξαφνικά οι δημαρχαίοι και οι αρχόντι Και οι ηγέτε της χώρας Της πόλης του χωριού Όχ, έπεσαν τα τείχη Έλα γάλε, τι να σου κάνω Δεν, το, δεν ακούς να τη σου λέω, έτσι δεν ακούς, οι οργανώσει οργανώσεις των εργατικών κέντρων είναι τελειωμένες Τελειωμένες Maybe. Πιο εργατικό ζήτημα που μου πω άλλο, Γιατί υπάρχει φοιτητικό ζήτημα στην Ελλάδα Και σε όλα αυτά Οι οπαδοί παραμακιστέ Όλοι αυτοί να πούμε συμφωνούν Αστοχές τις εκατό δόσεις Είσαι καλός πατριώτης εσύ και θα πας για τι δόσεις Που θα σε ξεσκίσουν Με αυτό συμφωνείς με το άλλο συμφωνείς, φυσικά θα με πεις αρκεί να είναι του παιδί μας η του παιδί μας και ο Πρωθυπορβάς, ο Ατμάνης Άρα, γαλλιό! Ρε, σου λέω, ρε, στο μενίδι κι Άγιος ο Θεός, ρε! ρε. Α, α. έλα! Ρε. έλα, θα σου πω τώρα, έλα! Για. Έλα θα σου πω μια φορά έκανε σύναξη από τις γνωστές στο εργατικό κέντρο Μισό λεπτό φίλε Λοιπόν έκανε σύναξη Και λέει αφού είπε Τι είπε ο εργατοπατέρας Είπε Έχι γάμπαρ σήμερα στο μηνύ Έχει γάμπαρ Ναι Κατάλαβες <συλίδη> Αυτά σου λέω μεγάλε <συλίδη> Παρακαλώ <συλίδη> Έτσι Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά Αν τα έκανε πολύ σωστά σημειώνει εδώ ένας τηλεκροάτης Αν τα έκανε αυτά κι ένας Θα λέγαμε ρε παιδιά τούτα είναι τρομοκρατία είναι, Δεν είναι προς κατάργηση της δημοκρατίας Μας πήραν σβάρα οι τρομοκράτες Λοιπόν και εδώ τους, ψη, τους ψηφίζετε Τους παλαμακίζετε τους, Η αγωνία σας είναι μη και χάσουν κανιά ψήφωνα Πατριώτη μου, γεια πατριώτη ε, ρε, ρε, ρε. Να είναι μπρουστά ο αρχηγός και του παιδί ο βασιμπορφός! Βαπαπαπα! Έλα! Έλα! Έλα ρε παιδί μου τι κάνεις! Πες το! Ε? Ναι! Τι, τι! Μου το λες αυτό, Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιο πόρμα, ξέχνετε Όχι μην το λέω, εντάξει, έλα Τα σε καλά, τα σε Γεια σου Ελένη, γεια Έλα, ρε Ελένη, μα τι λες ρε Ελένη Έχεις αλτάρι και εσύ εντελώς να πούμε Έχεις αποζουρλαθεί και εσύ μου φαίνεται να... Έλα μπρος ναι, ναι ναι ναι Αμάν η Ελένη έχει αποζουρλαθεί Εντελώς να πούμε Τι ζητάς Ελένη μου Να γένουμε να πούμε Τι λες ρε φίλε Ρε γάμο το μου στέλνει ένα φίλο Ένα mail Και βγαίνει το όνομα κινέζικα Δεν, δεν, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ο άνθρωπο. Κάτι μου στείλες για το λιτωνό η ΠΕΚΣ κάθε διόρθωσε το τέτοιο σου εκεί να βγει το όνομα Δεν βλέπω ποιος φίλος είναι ρε γαμό ε, ε, ε, Και είπα Σουτ Σουτ Κακοπαιδί Μην λες τέτοια ρε πούσιμο Έλα μάνα μου Λιμόν Πολλές μεγάλες Νάνι να του πηδί μαζιμποργός Κι ο σαμαράς πρωθυμποργός <συσίλια> Είμαι στην πατριώτη και Εθνική δεξελιάς <συσίλια> Λοιπόν, κάτσα σου πω και έχω λίγο χρόνο ακόμα Η δημοκρατική κυβέρνηση απαγορεύει στους Δήμους να απαλλάσσουν από τα τέλη ίδρυυσης φτωχούς πολίτες Γιατί που τους είδες στους φτωχούς πολίτες ρε Κατάλαβες, τους απαγορεύει Δεν υπάρχουν φτωχοί πολίτες Επίσης να μειώνουν τα τέλη στους οικονομικούς ασθενέστερους και τα τέλη στους νέους επιχειρηματίες Ακόμα και αν οι αποφάσει παίρνονται δημοκρατικά από τα δημοτικά συμβούλια, οι γενικοί Γραμματεία αποκέντρωσης σταματάνε τι συγκεκριμένε απαλλαγέ. Διότι αυτέ τι αποφάσει δεν τι καλύπτει κυβερνητικό νόμο. Και σε ξαναρωτάω εγώ τώρα, αν αυτά έβγαινε αύριο ένα τρομοκράτη και τα έβγαζε εφημερίδα τείχου. Και τα διάβαζε εσύ, ο, ο, ο, ο πατριώτη δεξιό. Για να μην πω για το σοσιαλιστή Παχιόκ Μεγάλε, που ο, ο, ο, ο σοσιαλισμό τρέχει από την πατζάκια του και τα διάβαζε ότι και κ.λ. Τι θα έλεγες! Αν δεν στέλεγε ο Σαμαροβενεζλοκουρέλας Τι θα έλεγες! Απάντησε μου! Θα τραβήξω την καράθλα μου! Απάντησε μου, ρεεεε! Ορίστε! <Κι> Α, καλά! Ναι ναι. <Κι> ναι, ναι! Ναι, ναι... Ναι! Σωστά, ναι! Ναι, ναι, πριν 15 μέρε λέγαμε 20. Για το Μετσοτάκουλα που δεν έστειλε στη δικαιοσύνη Τους πέντε ταών, του που αρνήθηκαν, έστειλε τον το, το πρώτο βαθμό του πολιτεύματο, την αυτοδιοίκηση. Τώρα λοιπόν, ναι, καταλαβαίνει, σου λέω παιδί μου, το βλέπεις αυτό στον τοίχο γραμμένο. Απαγορεύομαι τι μειώσει για του φτωχού πολίτε. Απαγορεύομαι αυτό. Τι θα πήγαινε στο μυαλό σου και δεν θα πήγαινε στο μυαλό σου ότι έχουμε χούντα με το απαγορεύομεν διότι θα έλεγε ότι για να απαγορεύουν ή να πούμε και τέτοια, το ότι δεν είναι τρομοκράτες θα μας τρομοκρατήσουν Με μας τρομοκρατάτε άλλο ρε Λεγάλε Ούτε <Το> 3.000 ευρώ δεν μπορούν να πουλήσουν άνθρωποι στο, και διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή <Το> Πραγματικά δηλαδή, μιλάμε. Ήθελα να λάξω ξα... που... πόσοι είναι αυτοί οι παλαμακιστές σα, ρε Πούσιμου. Ρε Πούσιμου, σώσε με να πούμε πόσοι είναι αυτοί οι παλαμακιστέ σα. Ατελείωτοι παλαμακιστές παλαμακιστέ, ρε παιδί μου. Μη στεναχωριέσαι όμως σε λίγο καιρό θα έχουμε τη νέα κάρτα υγεία που θα αντικαταστήσει τον Άμκα. Και μένα, μέσω μόνο αυτή τη κάρτα θα γίνεται συνταγογράφηση. Διότι δεν μπορεί εσύ ξαφνικά να βγάζει πυρί στον κόλο και να τρέχει να, να συνταγογραφήσουμε πράγματα. Σε παρακαλώ παραβολή. Ναι, αυτή την είπα, αυτή την είδηση Την τελευταία Για την απαγόρευση στους Δήμους Τι να κάνω, δεν ξαναπώ Τι έπαθα, λάλισσα αλλάλισα σου λέω Τέλος, κάτσε να βρω ένα ωραίο τραγούδι Ρε, άτσε ρε Εχω να βρω ένα ωραίο τραγούδι να μασιάξ Την ψυχή Μασιάξη δουλειά Λοιπόν, λες Αυτά, οπαδέ Α, οπαδέ μου ο μου εσύ α, μας έδιωξαν του πηδί, α, γεδέρνης, θα Εί, μαν το παιδί από θα κάνω μη Έβαλα μα το Λοιπόν, σας αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Ολονώνενε. Λοιπόν, να το ακούσουμε ομού και όλοι μαζί παρέα. Και μη μου Όλα θα γίνουνε, αν διαφυρωμένο Παρακαλώ <ΣΣΣΣ> Ποιο <ΣΣΣ> <Κιώ? ΣΣ> Πες μου <ΣΣ> Ναι, ναι, ναι, ναι. <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Αρχία ελληνικά είναι. Λοιπόν, δεν θα κάνει εκπομπή σήμερα ο καναλάρχη, ανευμένε υποχρεώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σα να μα ακούτε για τι καταπληκτικέ παρατηρήσεις, σα, βοήθεια σα να βγει αυτή η ώρα. Και ευχόμεθα να είσαστε αποπαξάπατε, πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας. FM Stereo.